Φίλες και φίλοι του Radio Music Heaven, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Εξ Λίμπρης και ο Μιχάλης ή αλλιώς Μάικ που όσο είναι το ψευδόνιμο στο φόρουμ του Σεθμού, είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής για να σας κρατήσω παρέα για το επόμενο δύοωρο. Καλές αποκρίες να ευχηθώ σε όλους. Αν και σήμερα ο βροχερός καιρός χάλασε το μεγαλύτερο καρναβάλι της Ελλάδας σε αυτό της Πάτρας, το χάλασε βέβαια το κέφι από ότι θα φαντάζομαι θα έχετε δει όλοι στις τηλεοράσεις ή όσοι είστε εκεί, δεν νομίζω ότι λείπει και προσπαθούν, ε, αλλά όσο να είναι με τέτοιε καιρικέ συνθήκες δεν είναι και τόσο εύκολο. Yeah, ούτε για τον κόσμο που συμμετέχει, ούτε για τον κόσμο που παρακολουθεί. Ε, δυστυχώς και η καθαρά Δευτέρα με το ίδιο καιρό που τη φαίνεται θα πάει. Επομένως ε, δεν βλέπω ούτε τους να πετάμε φέτος, ούτε ε, να βγαίνουμε έξω για τα λεγόμενα κούλουμα. Δεν πειράζει όμως τι να κάνουμε όταν αυτές οι γιορτές πέφτουνε. Μέσα στο Φεβρουάριο ε, πρέπει κάποιες χρονιάς να δεχτούμε τον αποφευκτό. Εδώ ήμασταν πιο επιχειρή γιατί ο κυρίος κράτησε χθε και προχθές που είχαμε τις δύο καρνεβαλικές παρελάσεις και έτσι τις απόλευσαν οι συμμετέχοντε. Έχουμε 15 μέρες ε, να τα πούμε ε, καθώς απουσίαζα την προηγούμενη εβδομάδα αλλά θα σας πω περισσότερα γι' αυτά μετά το πρώτο μας τραγούδι, και αφού καλησπίρισω εσάς που μας ακούτε, να καλησπίρισω την Εβελίνα και την Έλληνα, στα θερές το Στέλιο Κολυνιάτη και τη Χρυσάνα που έχουν ήδη συνηθίσει, καλώς και τους δύο μας βρίσκοντας. Πάμε στο πρώτο κομμάτι για σήμερα. Ακούσαμε το κομμάτι Dan του Φρανσίσκο Ντελατόρε, ενός Ισπανού συνθέτη γύρω στο 1500. Ε, το, όπως είπα, την προηγούμενη εβδομάδα έλειπα για επαγγελματικό ταξίδι και ήμουν στην Ισπανία. Επομένως, και η σημερινή εκπομπή να επενδυθεί μουσικά με κλασικούς συνθέτες με συνθέτες της κλασικής ισπανική μουσική. Ε, υπάρχουν αρκετοί ίσω, όχι τόσο γνωστοί αλλά τα κομμάτια που θα ακούσουμε δεν νομίζω ότι ζητερούν ασύζοντα, με τα υπόλοιπα κλασικά κομμάτια Έχουμε να ζητήσω και συγγνώμη βέβαια γιατί μόλις θες το βράδυ στη βάση μου και έτσι η εκπομπή σήμερα δεν είναι τόσο άρτια προσ... προετοιμασμένη όσο θα ήθελα. Επομένως δεν έχω πάρα πάρα πολλά να σας πω για τα, για τα βιβλία, για το κύριο θέμα της, της εκπομπής. Καθώς... Ε οι δουλειές που χρεώσουν η εβδομάδα δεν με άφησαν ούτε να διαβάσω τη θεματολογία που θα ήθελα να ετοιμάσω και καλά καλά δεν προλάβανε μέσα στην εβδομάδα ούτε στο σταθμό κατάφερα να συνδεθώ, με να χάσω πολλά και έτσι σήμερα θα ακούσετε λίγο περισσότερη μουσική και θα ακούσετε μένα λίγο λιγότερο Επόμενος ε, θα μην πω σε ένα ακόμη ε, μουσικό κομμάτι και θα συνεχίσω για να δούμε τι άλλο θα πούμε σήμερα. πάνω Πανοπαλλητική συνθέτη του Juan Bautista το, το Κοσέ Καμπανίγες αυτά τα υπέροχα ε, ε, τεράστιες παρικά ονόματα τα οποία έχουν τη συλλογιστική τους βέβαια και είναι μέρος της ε, παράδοσης τους μήνες που βάλετε ε, έχουν κάτι τοπιτικό δεν μπορεί να πει κανείς ε, δυστυχώς δεν είναι ειδικός επί της ονοματολογίας το, σώμα, το καμπαλκαδά γητάρ λοιπόν ακούσαμε των και θυμάστε ποιος θα μου το έλεγε ότι πέρυσι στην προηγούμενη σεζόν που είχαμε κάνει εκπομπή εφιερωμένη στου Ισπανούς λογοτέχνες ότι θα βρισκόμουν μετά από κάποιους μήνες για επαγγελματικούς λόγους στην Ισπανία συγκεκριμένα στη Βαλένθια για εδώ που με ρωτάνε Συνόμιξα ξέχασα να κατησπιρίσω κατησπιρίσω τον Κώστα 65, που είναι και αυτό στην παρέλα μα ε, παλιό και αγαπητό μέλος και ακροατή. Και το life without music is no life. Μάλιστα, τίνω να συμφωνήσουμε το ε, ψευδόνυμο εδώ πέρα. Ε, ελπίζω να έχει και κάποιο πιο σύντομο όνομα ο μα ακούει και να μπορέσουμε να ε, το απευθυνόμαστε λίγο πιο σύντομα. Εν πάση περιπτώσει. Ε, Δυστυχώ, λίποτε αυτή την εβδομάδα έχασα και όλε τι αλλαγέ που έγιναν στο... στο σταθμό και όλη τη συζήτηση περί των εκλογών. Πάρα πολλά πράγματα βλέπω αλλάξανε στη μορφή, στη ροή. Ε... Ειλικρινά ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά τη συντακτική, τη τακτική καλά Στα βιβλία, εγώ ε... τη ομάδα που έχει αλλαγέ. Δεν πρόλαβα να προσαρμόσω ε... τίποτα. Ειλικρινά, μόλι σήμερα συνδέθηκα στο σταθμό οτι μέσα στην εκπομπή και ελπίζω να μην κάνω καμιά γκάφα μεγάλη να το πω, να το πω έτσι ε, α, να κλεισπρίσω και τη Ρέα που ήρθε και αυτή στην παρέα και καλησπέρα Ρέα βλέπω το βροχερό απόγευμα μάλλον μας μάζεψε όλους ε, μέσα έτσι λοιπόν σήμερα ε, το... Θα είπαμε, λιγότερο θα με ακούσετε, λιγο, λιγότερο θα συζητήσουμε για βιβλία, λίγο περισσότερο θα σας φανώ ωραία μουσικούλα και έτσι ελπίζω θα κυλήσει και με τη συζήτηση όλες μας εδώ στο τσάτι ή μα στέλνετε μήνυμα πανεύκολα από τη ίδια σελίδα που, μας, που ακούτε το σταθμό μας. Έχει, μπορείτε να στείλετε μήνυμα και να το λάβουμε εδώ στο studio, στο ηλεκτρονικό μας στούντιο. Έτσι, δεν είναι virtual να το πω ελληνικά, ε, ε, όλος ε, σταθμός μας, να το λάβουμε και να ε, σας απαντήσουμε, να χρειάζεται ή οτιδήποτε, ε, στον, ε, στον αέρα. Ε, πάμε, πάμε λοιπόν, επόμενο, επόμενο τραγούδι ε, για σήμερα, λίγο γρήγορα σας περνάω τραγούδια, αλλά είπαμε λίγο, συγχωρήστε με ακόμα είμαι κουρασμένος αλλά ειλικρινά ήθελα την παρέα σας μου έλειψε ε, η συντροφιά σας, όχι μόνο η εκπομπή που δεν έκανα την προηγούμενη Κυριακή, αλλά και οι εκπομπές που δεν άκουσα αυτή την ε, ομάδα ε, κυρίως ε, λόγω έλειψης ε, το απαραίτητο χρόνο, δευτερευόντως λόγω της ποιότητας της σύνδεσή μου με το διαδίκτυο έτσι δεν καταφέρα ε, να, είμαι, να είμαι παρόν εδώ στο σταθμό. Επειράζει, έχουμε μπροστά μας μέρες και θα το διορθώσουμε. Πάμε λοιπόν στο επόμενο κομμάτι και πανερχόμαστε. με έτσι άλλον, σε λίγο, λίγο σε σύντομα και ε, να με σκοράσω πάρα πολύ, ε, μια πα, παστορέλα, ένα μινουέτο μάλλον από την παστορέλα, του Μανουέλ Μπλάς Κοντενεύρα, άλλος ε, Ισπάνος, πολύ ε, σημαντικός Ισπανός ε, συνθέτης κλασικής ε, μουσικής, ε, Άγνωστο, πιστεύω στου περισσότερου ε, ε, από εμά, αλλά είπαμε ότι ε, καλό είναι να ανοίγουμε τους οριζοντές μας, να μαθαίνουμε ε, κάποια καινούρια πράγματα. Και εγώ ε, ε, ομολογώ ότι τον συγκεκριμένο δεν τον γνώριζα, αλλά ψάχνοντα για Ισπανού συνθέτε, ε, Συγγνώμη, hey, uh, <coughs> <coughs> τον βρήκα και η μουσική του. Όπω θα δείτε, οι μουσικέ που επέλεξε δεν είστε στενό τίποτα από αυτού που έχουμε συνηθίσει ακόμη. Τα μεγάλα ονόματα ε, προ δεν θέλω να πω ότι ε, είναι σημαντικότερο πούμε, για τη μουσική για δηλαδή, την κλασική από ότι ο Μπετόβεν ή ο Μότσαρτ. Έτσι, αλλά ε, κλασική δεν είναι μόνο Μπετόβεν, Μότσαρτ, Χάιντ, Χέντελ. Ε, έτσι, αυτοί δηλαδή που του. Ε, ακούμε και τους ε, γνωρίζουμε υπάρχουν ένα σωρό καλλιτέχνες ένα σωρό συνθέτες οι οποίοι αξίζουν και αυτή την προσοχή μας και αυτό είναι το καλό ραδιοφωνικές αυτές ε, εκπομπές ότι μαθαίνουμε και κάτι και καινούριο ε, από όλους τους ε, παραγωγούς για να πάμε όμως στα βιβλία μας, το καλό με τα ταξίδια είναι ότι πολλές φορές περιλαμβάνουν πτήσεις και αναμονές και ξέρετε μακροσκυλείς και το αεροπλάνο είναι από τα καλύτερα, Δηλαστώ, για μένα μέσα μεταφορά ή διάβασμα, όταν δεν κουνάει βέβαια έτσι, όσοι έχετε ταξιδέψει με αεροπλάνο και έχετε την Τύχη, να το πω κατ' εφημισμών έτσι άλλη μια λέξη που την αποκούστηκε πολύ στη χώρα μας την προ προηγούμενη εβδομάδα που έλειβα <σίτω> <Ειστούμουν. σίτω> κατ' εφημισμών τύχει να πέσετε σε να ταράξεις ξέρετε τι εννοώ πρώτα όμω, ε, ο διαβάζει πάρα πολύ εύκολα που στα περάσουν και ώρες άλλωστε στο αεροπλάνο ε, σε αντίθεση βέβαια με τα χερσαία μέσα μεταφοράς, αστροκίνητη, λεωφορεία ε, που δυσκολεύεται και να διαβάσει. Στο τρένο δεν ξέρω, δεν ναι, έχουμε στο και πολύ διαδετωμένο στη χώρα μας, το τρένο, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα, δεν μπορώ να έχω γνώμη. Όμως, έχουν ε, ε, είχε αρκετέ αρκετές ώρες οπτήσεις την εβδομάδα και έτσι κατάφερα και διάβασα, τελείωσα μάλλον ε, το βιβλίο που, το πολύ γνωστό ε, βιβλίο τη ε, Χαρταγίου, ο οποίο τα κοτσίφια του κύριου το Μόκιντσακ το στα αγγλικά. Ε, θα μου πείτε, Καλά δεν το έχεις διαβάσει αυτό και είναι, είπαμε πολλά βιβλία, δεν είναι τα. Έχουμε διαβάσει με σημασία πόσο διάσημο ή πόσο καλό είναι το βιβλίο, ο καθένα το διαβάσει όποτε αισθανθεί ότι πρέπει να κάνει και κυρίω όποτε έχει το χρόνο ή την ευκαιρία να το, να το κάνει. Έτσι λοιπόν, ε, καταφέρα και ολοκλήρωσα αυτό το βιβλίο στη διάρκεια του ταξιδιού μου. Ε, μπορώ να πω ότι. Ε, Καταρχάς δεν είμαι σίγουρος ότι θα αρέσει σε, σε όλους. Ναι, είναι ένα από αυτά τα βιβλία τα οποία είναι παγκοσμίως γνωστά. Έχουν εξαιρετικές κριτικές, εξαιρετικές βαθμολογίες. Αν θέλετε να μιλήσουμε με όρους ε, βαθμολογίας, πολλά αστεράκια. Ένα άλλος τέτοιος βαθμολογίας, αλλά είναι το βιβλίο που όπως είπα ε, είναι, ε, δεν είναι... Δεν είναι όχι θα το είναι σε όλους αλλά το στυλ της γραφής αν θέλετε ο τρόπος της γραφής η, η δομή ή το τέλος του βιβλίου, δεν είμαι σίγουρος ότι θα αρέσουν σε όλους ε, προσωπικά προσωπικά μου άρεσε ε, προσωπικά μου άρεσε γιατί ε, ξέροντας τι, τι θα περιμένω τι έχω να περιμένω δεν ξέρω αν θα μου άρεσε το ίδιο αν δεν ήξερα τι έχω να περιμένω Α, ας πάμε όμως στο επόμενο κομμάτι μας και θα συνεχίσουμε για να σου πω την απόψή μου για το... να επεκτείνω λίγο την απόψή μου για το βίντεο αυτό Ακούσαμε την Ελληνά Καράγκα να ερμηνεύει τη, ένα πολύ γνωστό και αγαπητό στην Ισπανία το ακούγοντα, η Νάννα Νανά, του συνθέτη Μανουέλντε Φαγιέ, έναν από του μεγάλου Ισπανού συνθέτε. Θα συνεχίσουμε με την. Θα συνεχίσουμε με τα... με το... με την... Με τι απόψει μου για το ε, βιβλίο. Ε, είπα ότι ολοκλήρωσα τότε να σκοτώνονται τα κοτσίφια τη Χαρπερλί και θα. είπα ότι δεν είναι για όλου. Προσωπικά, είπα, μου άρεσε. Ε, κοιτάξτε, δέτε, είναι ένα βιβλίο το οποίο ε, παρουσιάζει κάποια θέματα, την κατάσταση ε, στον Αμερικανικό Νότο. Ε, τη δεκαετία του 30, στην ουσία. Ε, και εκεί πέρα προσάζει τα ρατσιστικά... Προβλήματα τα ε, οποία υπήρχαν ακόμα εκείνη την εποχή. Μην ξεχνάμε ότι μόλι το 1865 τελείωσε ο Αμερικανικό εμφύλιος που οδήγησε στην απελευθέρωση των ε, μαύρων σκλάβων από τι φοιτητέ του Νότου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ξεπεράστηκαν και τα προβλήματα, τα, ε, τα πώ να το πω, τα ρατσιστικά αυτά που λέμε, τα, τα, με, τα ε, προβλήματα. Ε, το βιβλίο δίνει, δίνει την άποψη ε, μας παρουσιάζει τη, τη ζωή και τα προβλήματα αυτά σε μια μικρή πόλη του Αμερικανικού ε, Νότου μέσα από τα μάτια ενός παιδιού ε, ενός μικρού, ε, κοριτσιού και ε, τα προβλήματα ε, αυτά δίδονται, μας δίνονται ένα αθώο ε, θα έλεγα ε, μας βάζει σιγά σιγά ο συγγραφέα μέσα στα προβλήματα αυτά και ε, μας βοηθάει, ε, μάλλον δεν μας βοηθάει, ε, μας παρουσιάζει μέσα από την ψυχοσύνθεση ενό παιδιού ε, όλα τα, πω, τα άδικα ε, που μπορεί να ε, να συμβαίνουν στη, στη ζωή μας και τα δεκα που συνέβαιναν τις δεκαδίες εκείνες με τα θετικά μίση θα ε, έλεγα ότι βοηθάει δεν έχω αποφασίσει να το πω έτσι αν βοηθάει να ε, έχουμε ε, να έχει κάποιος πρώτερη εμπειρία ε, δηλαδή να ξέρει την ιστορία του Αμερικανικού Νότου ε, ή όχι δηλαδή να βοηθάει, αν είναι καλύτερο το δυο, αν πάσει με καθαρό μυαλό ή όχι. Δυστυχώς, εγώ ξέροντας α, τι να κάνουμε, αυτά έχει ιστορία, ε, έχοντας τέτοια ιστορικά, με το πω έτσι, αναγνώσματα, στην ιστορία, ιστορία, ιστορία ε, θα. δεν μπορώ να μεταφέρω την άποψη αν δεν το έχει διαβάσει. Ε, εμένα μου άρεσε γιατί πράγματα που τα ήξερα τα είδα από μια άλλη ε, οπτική γωνία. Έτσι. Ε, αν θα το συστήνα. Εγώ ναι, πιστεύω ότι συστήνεται. Καλό είναι. Κάποιο να, να το διαβάσει ή αν το πέσει στα χέρια του, πιστεύω ότι οπωσδήποτε πέρα να το διαβάσει. Δεν είναι πολύ μεγάλο βιβλίο, έτσι μην τρομάζεται βγαίνει. Η γλώσσα του είναι, έχει διοματισμού, βέβαια, έτσι, χρησιμοποιούνται οι διομοτισμοί του αμερικανικού ε, νότου, αλλά είναι εντάξει, ανάλογα τώρα, και το μεταφραστή αυτό που θα αποβώσει, αλλά πιστεύω ότι είναι προς το βιβλίο. Έτσι, δεν είναι και τίποτα τραγικό ή κάποιο νόημα που δεν θα το ε, καταλάβει κανένα τέλος πάντων δεν ξέρω όσοι το έχετε διαβάσει εδώ είμαστε στο τσάτ, στο ε, μέσα από τα σύστημα μήνυμα του σταθμού μας ε, να στείλετε το μήνυμα σας την αποψή σας για το βιβλίο αυτό ή αν θέλετε κάποια περαιτέρω πληροφορία να μου πείτε πάμε όμως στο επόμενο κομμάτι μας και πανερχόμαστε πάλι από τον Ισπανό συνθέτη Τζοαν Καμπανίλιες την φαντασία του ε, κλασικός Ισπανός συνθέτης και αυτός από πιο ε, γνωστούς να το πεις από τους μεγαλύτερους Ισπανούς ε, Στου περισσότερου από εμά, εντάξει, είπαμε δεν μπορούμε να τα ε, γνωρίζουμε όλα και ακόμα και όποιο είδο μουσική και υπηρετεί ο καθένα μα, σαφώ δεν μπορεί να είναι και παντογνώστε. Και, και πολλοί δε μάλλον οι που μπαίνουν να, ε, να ακούσουν μια εκπομπή και γι' αυτό είναι η παραγωγή του σταθμού και να. Πρόσφαμε πληροφορίε να εξηγούν να απαντάστητες ερωτήσεις. Να ξέχασα καλή σπήριση, ως γνώμη παρέλειψή μου, μου προηγουμένω. πιάστηκα με από uh, Λία των Κρόσ και την Αλκιόνι, οι οποίοι είναι και αυτή στην παρέα μας, πολύτιμοι συντελεστές του σταθμού μας και αγαπητά μέλη εδώ πέρα του φόρου μα. Ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά για την επόμενη ώρα. Να ζητήσω για μια φορά, συγγνώμη, γιατί όπως είπα λόγω του επαγγελματικού μου ταξιδιού την προηγούμενη εβδομάδα δεν προ μπορέσα να προτιμάσω την εκπομπή όπως θα την ήθελα, όπω θα έπρεπε αλλά ήθελα, δεν ήθελα να αφήσω έτσι και δεύτερη εβδομάδα το πόστο μου, μου λείψετε αυτή είναι η λύθια. και οι εκπομπέ του σταθμού και οι ακροτώσεις μας ε, μου λείψατε όλοι και έτσι με λέω όχι θα κάνω οπωσδήποτε την εκπομπή ε, θα μιλήσουμε λίγο λιγότερο για τα που πιο με ένα πιο αναλαφρό στείλει λίγο περισσότερη κουβεντούλα, λίγο περισσότερη μουσική... έτσι θα κυλήσει το δίωρο, πιστεύω, ευχάριστα. Ε, μην ξεχνάτε, όσοι θέλετε να συμμετέχετε στην παρέα μας... Ε, η εγγραφή στο musicheaven.gr είναι δωρεάν, έτσι. Μπορείτε εκτό από το σταθμό βρίσκεται και ένα σωρό άλλε πληροφορίε, χρήσιμα άρθρα και φόρουμ που μπορείτε να ρωτήσετε οτιδήποτε μπορείτε να ελέγξετε ότι γίνεται και στο διαγωνισμό του τραγούδιου, το Music Heaven που, του, που τρέχει και να δείτε έχουν μαζευτεί πάρα πολλές συμμετοχές από τη ε, τελευταία φορά που κοίταξα. Δεν έχω τα τελευταία στοιχεία εδώ πέρα. Ε, Έχουμε μαζευτεί πολλές συμμετοχές και νομίζω ότι θα περάσουμε περάσαμε στην επόμενη φάση. Να χαιρετήσω την χρυσάνα που θα συνεχίσει να μας ακούει από τον Εξώστη, όπω λέμε, φεύγει από το τσάτον που ήταν και μας κρατούσε παρέα. Και, ε, όπως είπα, ε, εδώ είμαστε στο Music Heaven, στο Radio Music Heaven και σα περιμένουμε όλους να μας πείτε την καλησπέρα σα ή να έρθετε στο τσάτι, στα φόρμα μας και να μας πείτε τις απόψεις σας. Λοιπόν, είμαστε σε κάποια προηγούμενη que B é, é, é, é... Είχα αναφέρει ένα βιβλίο, που από τα πρώτα βιβλία που διάβασα αυτή τη χρονιά τη uh, Jan το Είναι τρελή αυτή βιβλιοφάγη και είχα γράψει και μια μικρή κριτική στο φιλικό μα uh, site, στο Spoiler Alert. Uh, δεν ξέρω πόσοι από εσά τη διαβάσατε. Φαίνεται ότι κάποιοι ζήλεψαν από το βιβλίο αυτό τη Jan ζήλεψαν ή εμπνεύστηκαν. Δεν ξέρω αν το βιβλίο, αν άκουσαν την εκπομπή μα και εμπνεύστηκαν. Αλλά λίγε μέρε μετά, πριν από 15, 20 μέρε, ναι, πριν φύγω, πριν 15 μέρε, έκαναν την εμφάνισή του στο, στο ελληνικό διαδίκτυο αντίστοιχε περιοχέ. Ριπτώσεις και ιστορίες ε, από την Ελλάδα αυτή τη φορά από ελληνικό βιβλιοπολείο. Ε, θα... ε, και συγκεκριμένα από το με το βιβλίο του ε, Ρεφθαρουδάκη ε, Ας δούμε, θα δούμε μαζί λοιπόν για τη συνέχεια της εκπομπή. θα δούμε λοιπόν τι υπόθηκε εκεί πέρα αφού σας θυμίσω και λίγο για το βιβλίο αυτό της Τζαν Κάμπελ με τίτλο Είναι τρελή αυτή η βιβλίοφάγη Δεν ξέρω πώς θυμάστε ε, η μετάφραση του τίτλου ήταν αποτυχημένη ε, δεν, αυτή θα, θα καταλάβατε από αυτά που λέω ότι δεν είναι αυτά που λένε οι βιβλιοφάγοι ε, αυτά που περιγράφονται στο βιβλίο αυτό ή αυτά που περιγράφονται στο... είναι μάλλον άνθρωποι που, που λένε, άνθρωποι που επισκέπτονται τα βιβλιοπολία και δεν έχουν μεγάλη δεν θα, θα έλεγα δεν έχουν κάποια σχέση ε, με, το, με το βιβλίο, με την, ε, με την ανάγνωση αλλά αυτό δεν πρέπει να μας, ε, να μας εμποδίζει να απολαύσουμε να διασκεδάσουμε κι εμεί από κρέσιν με αυτά που λένε με όμως στο, στο επόμενο κομμάτι και πανεργόμαστε Granada, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar. Εντρέψτε το το Σε ζωντανή, σε ζωντανή εκτέλεση, το Πασίγνω στον Γράνγμα, από τον ακόμα που το γνωστό, ο καρέρα ε, ναι, είπα ότι θα εκπομπή θα είναι για ισπανού συνθέτε, αλλά συγνώμη εκπομπή πεζασμένη από την ισπανική κλασική μουσική και να μην βάλω και θα αυτά τα. Ε, να το πω έτσι, επίσης κατά τέκνα ισπανικής, α, του Ισπανικού τραγουδιού ε, Δεν μπορούσα, δεν μπορούσα, έτσι ο Χωσέ Καρρέρας Αν δεν βάλει και το, του τους διάσημους τρεις τενώρους, τι, θα, τι θα βάλεις από η Ισπανία, έτσι δεν είναι ε, Νομίζω τον ξέρετε, όλοι του Χωσέ καρέρα δεν είναι θέμα και του Γκρανάδα είναι από τα πιο γνωστά κομμάτια που παίζουν έτσι. Ε, ελπίζω να σας άρεσε. Γενικά είναι είναι από τα κομμάτια που αρέσουν Πα, ξέρετε όταν επιλέγω μουσική όπω και όταν επιλέγω βιβλία για τα οποία θα σας μιλήσω ε, ξέρω ότι κάποια ε, δεν τα φοβάμαι που λέμε ξέρω ότι θα αρέσουν ή θα είναι ενδιαφέροντα τουλάχιστον δηλαδή γιατί ο μεγαλύτερο μέρος του κοινού μας και το μεγαλύτερο μέρος των ακροτών μα. κάποια άλλα Θέλουν λίγο λοιπόν, προσπάθεια όπως έχουμε πει αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ για να τα εξετάζουμε και όπως όλα όλες οι προσπάθειες νομίζω είναι πολύ πιο εύκολες όταν τις κάνουμε παρέα. Όταν έχεις μια παρέα που σε στηρίζει, υποστηρίζει και με πάση περιπτώσει όχι ακόμα και η διαφωνία, ο διάλογο είναι, είναι μέσα στο πλαίσιο του παιχνιδιού ε, και για τα βιβλία. κάποιος ε, βρίσκει ένα βιβλίο αριστούριο, κάποιον άλλο τον αφήνει παγερά διάφορο και γι' αυτό το λέω συνέχεια από μικροφόνου και στο. Ε, και στο φόρουμ μου το γράφω ότι ελεύθερο όποιος α, διαφωνεί όποιος δεν δεν του αρέσουν αυτά που λέμε ο οποίος έχει τελείω διαφορετική άποψη εδώ είμαστε ελεύθεροι να την καταθέτει να τη συζητάμε μακάρι να μπορούσαμε να σα να σας βγάζω όλους όσου διαφωνείτε, ακόμα και αν συμφωνείτε, αλλά συμφωνείτε με διαφορετικό τρόπο, να σα βγάλω όλου στο μικρόφωνο, αλλά δεν πειράζει. Εγώ κάνω ότι όπω και άλλοι παραγωγή εδώ στο σταθμό, κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μπορούμε να μεταφέρουμε τι απόψει που <κοίγε> μα έρχονται στο στούντιο και στους υπόλοιπους ε, ακροατές α, α, εδώ βλέπω, βλέπω στο τσάτ Σα άρεσε ευχαριστώ, ευχαριστώ κουράγιο τώρα είναι ο πολύ και τα υπόλοιπα <χωρίζω> α, α, προχωρήσουμε όμως στα βιβλία ε, να σας θυμίσω λίγο ε, αυτό το βιβλίο της Τζεν Κάμπελ είναι τρελή αυτή βιβλιοφάγη με τα ατάκες ε, από από ε, Από βιβλιοπωλία, ε, τα οποία ατάκες που έχουν πει ε, πελάτες ε, υπαλληλού σε βιβλιοπόλες και οποίες ε, καταγράφηκαν, άλλες είναι για γέλια, άλλες είναι για κλάματα ε, Εντάξει για κλάματα, αλλά εγώ δεν ξέρω, εσείς θα Λοιπόν, δεν ξέρω αν για ή για κλάματα ο που στο βιβλίο τη Τζεν Κάμπελ δήλωσε ότι δεν πρέπει να έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου ολόκληρο βιβλίο. Mm. Mm. Αυτό δεν ξέρω. <laughs> κάποιοι γελάνε, κάποιοι κλένε Εγώ προσωπικά είμαι από αυτού που, ε, που θα κλάψω. Ε, δεν ξέρω. Ε, με το δικαιώματες πως και ε, θα είναι η σχέση του με την άγνωση με το βιβλίο, με τη λογοτεχνία ε, αλλά δεν ξέρω λέμε για πολιτισμό λέμε για ανθρωπίνη πρόοδο λέμε ε, ε, για όλα αυτά και ε, αναρωτιέσαι όταν και δεν είναι μόνος αυτός πώς τύχημα και... και εσείς ως και εγώ ότι όλοι μας ξέρουμε όχι έναν ίδιο ξέρουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι πράγματι δεν έχουν διαβάσει ολόκληρο βιβλίο στη ζωή τους εκτός από αυτά που τους υποχρέωσαν να διαβάσουν στο σχολείο ή αν ε, τελείωσαν κάποιο πανεπιστήμιο, κάποια σχολή ε, αυτά που διάβασαν για τη σχολή, αυτά που διαβάζουν για την επιστήμη τους Δυστυχώ ξέρω και τους, ε, α, αρκετούς τέτοιους αν δεν έχουν διαβάσει και κανένα από τα seller, από τα διεθνή seller που λέμε και ε, αυτό είναι όλο ε, δεν ισχυρίζομαι δεν ισχυρίζουμε ότι όλοι πρέπει να είμαστε βιβλιοφάγοι για να χρησιμοποιήσω εδώ και την έκφραση του την Τζεν Κάμπελ, έκφραση του, του μεταφραστή ε, της ε, Τζεν ε, Δεν ισχυρίζουμε κάτι τέτοιο, αλλά ε, κανένα ή έστω ένα ή δύο. Ε, μια τακτική σχέση όσο αρέκει αυτή με το βιβλίο ε, πιστεύω είναι θα μου επιτρέψετε και σας ακούω λίγο πολύ το πιστεύω είναι καθήκον κάθε ανθρώπου κάθε μορφωμένου ανθρώπου και ειδικά η παρότερνσή μου προς νέα παιδιά κυρίω που ε, τυχαίνουν να γνωρίζω που φεύγουν από... που φεύγουν να πάνε φετές είναι να... Καλά τα πάρτι, καλά εσύ εξεταστικέ, Ακόμα καλύτερα τα πάρτι μετά τι εξεταστικές, ε. <χιλίως> λοιπόν, οι πάρατες ήμουν μέσα άλλε όλε όλες και λοιπές δραστηριότητε να διαβάζουν, να διευρύνουν τους ορίζοντες τους, να ανοίξουν, να μπουν σε βιβλιοπολία, να γνωρίσουν τη λογοτεχνία ή να γνωρίσουν την BBC, έτσι, μην ξεχνάμε και να αποκτήσουν και τέτοιου είδους εμπειρίες. Δεν λέω να διαβάζουν, όπως ε, πολλοί από τους βιβλίου χαφάγους διαβάζουν βιβλία με την εβδομάδα, έτσι, και κάποιοι τυχεροί, να το πω, ε, διαβάζουν βιβλία με την ημέρα. Ε, δεν λέω κάτι τέτοιο, αλλά μια τακτική επαφή με το βιβλίο και μια συνειδητοποίηση του τι μπορεί να βρει κάποιος μέσα στα βιβλία. Πιστεύω είναι μέσα σε αυτά τα πράγματα που χαρακτηρίζουν ή θα έπρεπε να χαρακτηρίζουν τον, τον πολιτισμό μας. Είναι η καλλιέργη παιδεία, δεν είναι μόνο μόρφωση. Ε, πιστεύω ότι η παιδιά το ένα τη είναι η μόρφουση, το άλλο τα άλλα, υπάρχει άλλα πολλά συστατικά ένα από τα επιφασικότητα κατά μέρος, είναι η καλλιέργεια, η πνευματική καλλιέργεια και αυτή δεν έρχεται μόνο ε, τελειώνοντας ε, ένα σχολικό βιβλίο, ή παίρνοντας κάποιο πτυχίο, ακόμα και μεταπτυχιακό ή οτιδήποτε ε, δεν οριοθετείτε αυστηρά ε, από κάτι τέτοιο. Καλά είναι αυτά, ανοίγουν ορίζοντες. Ε, οι ορίζοντες όμως ε, δεν με να ανοίξουν, μένει και να τους εξερευνήσουμε. Ε, να τρεφτούμε, να παιδευτούμε με βιβλία που μας δυσκολεύουν, που δεν μας, που δεν μας τραβάνε. Ε, ναι, είναι πολλές οι σύρινες, το παράδειγμα ε, Σειρά στην τηλεόραση, ταινίε, μουσική, ραδιόφωνο έτσι μια και κάνουμε ε, ραδιόφωνο, αλλά ε, Α βρούμε μέσα σε όλε αυτέ τι ορότοτε, μια χαρά ε, δραστηριότητε είναι και αυτέ. Α δούμε λίγο χώρο. Έχουμε ένα βιβλίο ε, δίπλα μα εκεί, δίπλα στο κρεβάτι, λίγο πριν κοιμηθούμε, ή την ώρα που βλέπουμε ε, την πλουστή επανάληψη. Αντί να δούμε την πλουστή επανάληψη μια σειράση, κάτι. Α διαβάσουμε 10 σελίδε, θα διαβάσουμε κάτι. Ε, δεν πάει χαμένο, έστω και αν δεν μα αρέσει, έστω και αν. Ε, ε, δεν ε, αποκομίζουμε κάτι χρήσιμο θηρικά. πιστεύω ότι θα μας, ε, θα, μας βοηθήσει, θα μας βοηθήσει, πάρα πολύ σαν ανθρώπους. Ε, ακόμα και, βέβαια, εδώ υπάρχει η γνωστή συζήτηση που κρατάει, όχι χρόνια, κρατάει όνες τώρα, ε, ότι αν όλα τα βιβλία είναι ίδια αν όλε οι μουσικές είναι ίδιες αν τι είναι ποιοτικό και τι δεν είναι, υπάρχει ποιοτικό ποιο είναι αυτό στην τέχνη το μεγάλη συζήτηση το θέμα είναι ότι σε κάθε περίπτωση το να, ε, ε, το να διαβάζει κάποιος ε, είναι ένα καλό βήμα όταν είναι κάποιος συστηματικός ε, αναγνώστης πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα βρει και ε, αυτό, θα, θα τολμήσει να το πω έτσι και το πιο δύσκολο Και το πιο πρόστο Και θα τολμήσει και αυτό που θα τον βάλει σε σκέψη γιατί προσωπικά πάντα έτσι, Για μένα Αυτό που συνήθως λέμε ποιοτικό Αν μπορεί κάποιος να το πει αυτό ποιοτικό Ο καθένας μπορεί να πάρει κάτι Ή οτιδήποτε Το κριτήριο του καθένα είναι διαφορετικό, Αυτό που λέμε με την κοινή Είναι ποιοτικό Είναι αυτό που πέρα τη διασκεδά πέραν Πέρα ώρες που θα μεσέλετε Προφύση, θα μα βάλει να σκεφτούμε και λίγο. Θα κάνει το μυαλό μα να πάρει μία ή δύο στροφέ. Όχι απαραίτητα δύσκολε στροφέ, όχι να λύσουμε κανένα μαθηματικό πρόβλημα, έτσι δεν λέω κάτι τέτοιο, ή να εμβαθύνουμε όπω πολλά βιβλία προσπαθούν να δίνουν στα κοινωνικά ή στα ηθικά προβλήματα και, και στο, στο τέλο κουράζουν τον αγνώστη. Όχι. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο, σαν να και γι' αυτό εγώ το θεωρώ καλό και το θεωρώ και ποιοτικό βιβλίο. Το, είναι πολύ απλό βουλιαράκι. Γραμμένο μέσα από το Μάιτσε Περίπου. Συγγνώμη για το όταν σκοτώνονται τα κοτσίφια τη Χαρπερλί, λέω. Ξέφυγε, έφυγα πάλι από του των βιβλιοφάγων. Ε, και έτσι ε, μπορεί να κανείς ε, Μπορεί να δώσει. Κάνει το μυαλό σου να πάρει στροφέ να σκεφτεί χωρί να σε κουράσει περιθώριο καθόλου. Μια απλή ιστορία είναι, αλλά σε βάζει σε τέτοιο τρυπάκες που επιτρέπει αυτή η έκφραση να σκεφτείς. Τελθόν πολλά είπα πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε σε πιο χαρούμενο στυλ. Ακούσαμε από το πάλι Μανουέλ Μπλάσκοντα την έμπερα τον Ισπανό αυτό συνδέτη τη σονάτα, σονάτα νούμερο 6 το αλέγκρο μάλλον από τη σονάτα του νούμερο 6 για πιάνω έτσι εδώ πέρα Και να συνεχίσω λοιπόν για τις αστείες ατάκες ξεκίνησα πάλι για τα για την προσφορά τον δ στην καλλιέργεια μας μίλησα. Τέσσερα pam pam στις στις για να για να δούμε για να δούμε για να δούμε τι ωραία έχουν πει Α, το, πιστεύω το περισσότεροι το έχετε ακούσει ή, Αν δεν το έχετε ακούσει Το βιβλίο με την ταινία ε, Κάπου θα το ακούσετε Τον υπέροχο Γκάτσπη Λοιπόν, και εδώ Πώς μας περιγράφει Τζεν Γκάμπελ Μπαίνει ένα παράσεις στο βιβλίο Και αναρωτιέται Μα τι ήταν το σπουδό που είχε ο υπέροχος Γκάτσπι. Ε, ε, ήταν σούπερ ήρωας ή τίποτα τέτοιο ναι ε, μπρεύει, αυτός ο πελάτης πριν να τα κόμικ με, ε, με τα βιβλία δεν εξηγείται δεν εξηγείται αλλιώς και ε, μερικοί, μερικές φορές ε, είναι η άγνοια μερικές φορές είναι η, η αμυγανία μερικές φορές είναι απλώς ε, η τάση που έχουμε να θεωρούμε ότι γιατί ε, να θεωρούμε τις απόψεις μας ως ε, κοινά αποδεικτές αλήθειες, να το πω έτσι, που οδηγούν σε αυτές τις ε, αστείες ατάκε. Ε, παραδείγματα, ως... παραγνωσκάνει μια πελάτης, Άρα Τζεν Γκάμπελ, λέει της είπε ότι νομίζω λέει πως θα έπρεπε να οργανώσετε τα βιβλία σας με το μέγεθος και το χρώμα. Μάλλον άλλη βιβλιοπούλησε ότι ε, θα, θα μπορούσε να βρει τίποτα. Ε, και ότι οι πελάτες θα, θα ήταν πολύ πιο όμορφα το κατάστημα. Ναι, γιατί προφανώς ο σκοπός του είναι να είναι όμορφα. Όχι να πουλάνε, να μπορούν να είναι να βρώνετε βιβλία. Ε, έτσι. Και... Βέβαια, ε, εντάξει. η <κοί> ε, οι πελάτες α, να έχουν πολύ, ε, πολύ πλάκα. Ε, τι θα έλεγα. Ε, α, σαν αυτόν που. Οι ε, πελάτες που αγόρασε τα περιπέτεις του Γκούλιver, τα το ταξίδια του Γκούλιver, έτσι. Ε, α, το πήρε. Ε, ε, το πήρα γιατί σκεφτούμε να ταξιδέψω και έτσι έλεγα να διαβάσω αυτό το βιβλίο για να πάρω ιδέες για μέρη. Ο τύπος έχει, σε κάποια, έχει πάει σε απίθανα σημεία σε τον πλανήτη, έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω πόσο όπως όλες γνωρίζετε τα ταξίδια την Κούλιβερ αλλά... Πιστεύω καταλαβαίνετε ότι ε, όσο, ε, όσο και αν δεν τα έχετε διαβάσει, καταλαβαίνετε ότι τα δεξίδια του Γκίλιβερ είναι τελείως φανταστικά. Έτσι, κάτι που προφανώς το αγνούσε αυτός ο πελάτης του, του βιοπολίου. Κάποιοι μάλιστα έχουν δικαίκη συνήθεια. Πολυπλάκα έχουν πελάτες που μπλέκουν τον κινηματογράφο με τη λογοτεχνία και πολλοί κινηματογραφόφιλοι να το πω έτσι προσπάθουμε μετά τους λένε, ξέρεις, αυτό το είναι από το τάδε βιβλίο ή το γράφει το τάδε βιβλίο και γίνονται διάφορα διάφορα περδέματα που θέλ, θέλοντας να δημιουργούν κακό δεν είναι δεν τους αλλά καμιά φορά δημιουργούνται παρεξηγήσεις ε, πελάτης μπαίνει και αναζητάει το βιβλίο ε, ψάχνω το Ρωμαίο και η Λιέτα. Ξέρετε αυτό που γράφει για εκείνε δύο συμμορίε στην Ισταλία: Την Ιταλία, Δικάπριο και τον άλλον. Ναι, ναι, το... αυτό που με την αληθινή ιστορία του Λεωνάρντο Δικάπριο. Ε, ναι. <laughs> κάποιο μπέρδεψε τον κινηματογράφο, κάποιο μπέρδεψε τον Τικάπριο με τους καπουλέτου. Δεν ξέρω τι ακριβώ γίνεται, αλλά όπως και, και να έχει, δεν μπορούμε να έχουμε ε, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που που ψάχνονται. Ε, θα ε, θα α αλλά άλλη περίπτωση είναι επωνυμίε. Βέβαια, μεγάλη αυτή η απαρεξήγηση ε, υπάρχει και ένα συγγραφέα που λέγεται Νίκολα ε, Σέξπιρ. Και κάποιο παλάτη σκέφτηκε να διευκρινίσει μήπω είναι ο γιο του Βίλιαμ Σέξπιρ ο, ο συγγραφέα αυτός Προφανώ δεν είναι έτσι. Αλλά ε, μερικέ φορέ ε, είναι πολύ. Ε, είπαμε, άλλα είναι για γυέλια αλλά είναι για κλάματα ε, μερικοί πελάτες και μερικές όσες το κάνουμε και εμείς ε, πιστεύω και εγώ μερικές όσες πιάνουμε όλοι τον εαυτό μα να υποθέτει ότι οι πολιτέ ξέρουν τα πάντα σε ένα κατάστημα ε, πελάτης που ρώτησε έχετε διαβάσει όλα τα βιβλία στο βιβλιοπώληο σας και πάντα βιβλιοπώληση και πέρα ότι ε, όχι, όχι δεν θα μπορούσα Α, της απαντάει ο πελάτης Δεν είστε και τόσο καλή στη δουλειά σα, Δηλαδή Ναι, φανταστείτε τώρα Βλέπω και εδώ στο chat ε, Κάτι γίνεται σα αρέσουν ε, Νομίζω έτσι Καλά είναι αυτά Πάμε να ακούσουμε ένα κομματάκι Και να, ε, να σας πω και κάποια, και κάποια άλλα mm no. Συνθέτη, η ο Ελντεφάγια. Ακούσαμε τον τελετουργικό χώρο τη φορτιά να το νομίζω γνωστέ. Έχω ε, τα μελωδία, τα γνωστέ μελωδίε. Άλλωστε, αντίστοιχα θέματα υπάρχουν και, ε, και από άλλου ε, συνθέτε. Είπαμε δεν υστερούν όπω το διαπίστωσα. Οι πανι συνθέτε ε, από του υπόλοιπου συγχρόνωθου και α μην είναι τόσο γνωστή. Ε, Ξεκινήσαμε και λέμε λοιπόν αστιές ατάκες σας στις τυχομηθίες μεταξύ πελατών βιβλιοπολίων και βιβλιοπολών ε, Συμπληρώσαμε όμως την πρώτη ώρα της εκπομπής μας και να σας θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στο Radio Music Heaven Ακούτε την εκπομπή εξ Libris που θα είναι μαζί σας και για την επόμενη ώρα μέχρι στις 8 δηλαδή ε, στη συνέχεια, στη συνέχεια ε, με την επιφύλεξη πάντοτε, επειδή είναι τρίμερο και δεν ξέρω ε, τι γίνεται ε, και δεν έχω προλάβει να ενημερωθείς, είπα ε, χθες βράδυ, βράδυ γύρισα, σήμερα με το, καταλαβαίνετε δεν μπορούσε να τα ετοιμάς όλα. Τέλος πάντων, ότι υπό κονονικές συνδέκες της Ανέα η Αλκιώνη θα είναι παρούσα να μας κατήσει συντροφιά με τις Αλκιωνίδες νότες. Δεν ξέρω προσωπικά, ε, με προδεθέτει πολύ ευχαρίστηκε δελε τίτλος της εκπομπές, δηλαδή μερικές εκπομπές σε πιανω από τον τίτλο που λένε και πας με προδιάθεση να την ακούσεις. Στις 10 θα έχουμε τη μουσική του Θαρροφόμωνα ενώ σου τη μουσική του Θαρροφόμωνα όχι ρε παιδιά του τη μουσική του φίλου μας λοιπόν του Εθαρβάμωνα που ο έχει κάνει μια σειρά από εξαιρετικά αφιερώματα σε διασκευέ τραγουδιών παλά δεκαετιών. δεκατιών. Δεν ξέρω τι μας έχει το πρόγραμμα για σήμερα συγγνώμη είπαμε δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ ακόμα. Και στις 12 σήμερα θα το ξενεκτήσουμε ε, εντεχνή από τον Κρίσ Πάτρα τον Χρήστο δηλαδή ε, μια εκπομπή με έντεχνο για έχω τραγούδι που θα μα πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Δεν ξέρω πόσοι από εσά θα ξενυχτήσετε, σκοπεύετε σε πάρτι, οτιδήποτε, ή θα πάτε, θα περιμένετε να δείτε την τελετή απονομή στον Όσκαρ. Δυστυχώ, εγώ δεν προβλέπω. Πολλοί θα το ήθελαν, λίγο δύσκολε αυτέ οι ώρε για μένα. Ευτυχώ, γι' αυτό υπάρχουν ηχογραφήσει. Έχουμε ξεκινήσει στον σταθμό και τι επαναλήψει των των εκπομπών επομένως θα έχετε την ευκαιρία θέλω να πιστεύω ότι θα έχετε την ευκαιρία πολλές από αυτά στις πραγματικά ξέρετε τις που ανεβαίνουν στο Music Heaven να τις ακούτε και offline ναι είπαμε το ξέρετε αγαπάτε τη μυσκύωση σαν το live δεν είναι τίποτα κλπ, κλπ αλλά Πιστεύω όλοι ακούμε και από συντή μουσική, έτσι, γιατί να μην ακούμε και μια ηχογραφημένη πομπή και για εμάς τους βιβλιοφίλους, γιατί να, ακούμε, να μην ακούμε και ένα audiobook, ένα ηχογραφημένο βιβλίο, όσοι πια δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε ή να διαβάσουμε ή οπeme, οτιδήποτε, ε, γιατί να μην έχουν ξεκινήσει, καλά στο εξωτερικό έχουν χρόνια να το συζητάμε, αλλά δηλαδή και στα ελληνικά όλο και κάποια audiobook εμφανίζονται. Έχουν ένα κόστος, οφείλνω παραδεκτό, έτσι. Αλλά ε, τι να κάνουμε. Ε, αυτά προς το παρόντι, Δευτέρα. Ε, ξέρουμε ότι είναι η μέρα του... Rock, να το πούμε, έτσι, ξεκινάμε με τον Πέτρο, δεν ξέρω τώρα αύριο είναι καθαρά Δευτέρα ε, τι προγράμματα υπάρχουν, ελέγξτε όμω, μην συνδεθείτε στη, στο musicheaven.gr αυτόν ε, περιοχητή σα στο διαδίκτυο ε, και ενημερωθείτε για το πρόγραμμα κανονικά της Δευτέρας, έχουμε την Έμη Θεοπούλου με τις Ροκ Απόπεριες και τον Πέτρο με το Live Rock, οι οποίοι μας κρατάνε συντροφιά. Κάποια στιγμή το Μάρτιο θα επιστρέψει και ήλιο με τη δικιά της εκπομπή, μια Νάσα. Μια Νάσα, λοιπόν, ε, την περιμένουμε ε, πώς και πώ να επιστρέψει. Και στι 12 και στα ξημερώματα Δευτέρα προ Τρίτη, ο Κρό με τι υπέροχε εκπομπέ του, με τα αφιερώματα σε, σε μουσικέ, σε soundtracks, ε, μικρά και εκπομπέ του. Πάντα εγώ το ακούω που γράφεις, δυστυχώς. Αλλά αυτό που είπα, γι' αυτό είναι οι ηχογραφήσεις. αυτό είναι το καλό. Ε, Κιδικά στο διαδικτικό ραδιόφωνο, όλη η πληροφορία είναι πάντοτε στα χέρια σου. Έτσι, δύο κλικ μακριά. Δεν θυμάμαι πριν από χρόνια, πριν πολλά χρόνια, διαβάσαμε μια μελέτη που ε, κάποιοι είχαν υπολογίσει ότι από οποιοδήποτε σημείο του διαδικτύου στον άλλο, το άλλο δεν χρειάζεται πάνω από 10 κλικ για να πας. Ε, τώρα πια χρειάζεται μια αναζήτηση στο, στο Google ή υπάρχουν κι άλλες μηχανές αναζήτησης, έτσι. Ε, το... Και πριν το Google υπήρχαν, δεν ξέρω κατά πόσο είχα, δουλεύατε ίντερνετ προ-Google, <laughs> να το πω έτσι πιστεύω δουλεύατε, υπήρχαν προγράμματα εξειδικευμένα που έκαναν αυτή τη δουλειά. Ε, το Google ε, έγινε, αυτό που έγινε, ε, γιατί συνδυάσε ε, ταχύτητα, απλότητα και αποτελεσματικότητα. Ε, οι προηγούμενες μηχανές, γιατί είχα δουλέψει με μηχανές αναζήτησης, συνήθως είχαν ένα από τα τρία, οι πολύ καλές είχαν δύο από τα τρία που προνέφερα. Ε, το Google ήταν απλώς το πρώτο που κατάφερε να έχει και τα τρία. Επομένως, ε, μονοπώλησε την αγορά με τις γνωστές... Συνέπειες και τι γνωστέ τρι... <coughs> τρι... Πάμε όμω να σα πω άλλο ένα από, το... από τα αστεία που συμβαίνουν στα βιβλιοπολία. Λοιπόν, μπαίνει ο και πάει στο τμήμα των μεταχειρισμένων και ρωτάει, είναι αυτά τα βιβλία από δεύτερο χέρι? Ναι, απαντάει και ο πολιτή. Και ρωτάει ο πελάτη, Έχετε εδώ το καινούριο του Στίβεν Κίνγκ που βγαίνει την άλλη εβδομάδα. Στο ζούμε μεταχειρισμένα είμαστε έτσι, το ξεχνάμε. Εντάξει. Πολύ ωραίε <laughs> <laughs> είναι αυτό που λέμε εκτό πραγματικότητα. Δεν ξέρω, αφηρημένο. ξέρω, εσεί θα, το... ε, θα το κρίνετε. Ε, α, νομίζω ένα πελάτη στη Φιλανδία, αυτό ο πελάτη ε, μπαίνει στο βιβλίο. Και ρωτάει, συγγνώμη, πού έχετε τα βιβλία σα, και του δείχνει ολιγό. Εδώ, κάνει μια κίνηση, του γυρο γυρω δάφια, εδώ. Α, μάλιστα, μάλιστα, συγγνώμη, δεν τα είδα. Ναι, το φαντάστηκε. Είναι πενιόλα στο δίο. Ψάχνει να βρει που είναι τα βιβλία. Τέλο πάντων, ελπίζω να σα άρεσαν. Βέβαια, όμω, να μην ξεχάσουμε και τα δικά μα και αυτά που συνέλεξαν από, το, από τα ελληνικά βιβλιοπολία. Ε, να. Ε, να πάμε όμω πρώτα. Να πάμε όμω πράγματα να ακούσουμε ένα κομμάτι για να μην το χαλάσουμε ε, θεματολογικά. Α, να σου πω ένα τελευταίο και μετά πάμε σε ένα κομμάτι και μετά να πάμε σε κάποια από τα ελληνικά βιβλία που με πελάτε και ρωτάει. Μήπω έχετε κανένα βιβλίο που από συγγραφεί που να είναι στα τελευταία του, ε, πιστεύω ότι θα ήταν μια καλή επένδυση τέτοια βιβλία μακάβριος αυτός ο πελάτη έτσι δεν είναι πάμε όμως σε έναν άλλο κορυφαίο Ισπανό πιστεύω θα αναγνωρίσετε και αυτόν και θα επανέλθουμε να καλύψεις περίσσοτι την ηλίμαστη τη Μέλη. Τη... Α, καλά σήμερα όταν μικρόν και αντάρτες να σφύρεις να εξηγήσω όταν Ο... σμαλαγνωριστεί τη φωνή του το είναι Ισπανό. Ε, πριν σφύρεις το φάουλ η Κάρμεν είναι του Μπιζέ, είναι στα γαλλικά, είναι Γάλλος. Ναι, συμφωνώ απόλυτα, είπαμε Ισπανούς σήμερα. Ε, επέτρεψα στον μου να κάνει μια μικρή εξαίρεση για την όπερα, την μου φουλή η όπερα του Μπιζέ, γιατί είναι συνδεδεμένη όσο καμία άλλη, ε, ίσως όσο σκουρές της αλλά δεν <laughs> βρήκα κάτι, πνευ... <coughs> ε, δεν είχα χρόνο να ψάξω να βρω κάτι αντίστοιχο. Έτσι λοιπόν η Κάρμεν όμως είναι μία ε, όπερα μ, από πιο συνδεδεμένες με την Ισπανία, που μας θα μου αυτή τη μικρή παρασπονδία μου που ξεφύγαμε του τους Ισπανούς συνθέτες. Λοιπόν ε, είπαμε σήμερα θα σας ε, θα προσπαθήσω νόου σε ποιον να βρει η διάθεση τη εκπομπής ενέκα απόκριων κλπ, κλπ. και ε, ε, Συζητάμε Έχω διαβάσει ε, αστείε ατάκε. Θυμάστε την παρουσίαση του βιβλίου τη Jen Gamble. Είναι τρελή αυτή η βιβλιοφάγη σε μια προηγούμενη κομπή. Και είπαμε: εμφανίστηκαν στο ελληνικό διαδίκτυο ε, αντίστοιχε ε, ιστορίε από ελληνικό βιβλίο. Πολύ συγκεκριμένα υποδίδονται αυτέ ιστορίες ιστορίε στου υπαλλήλου του παλιού Ελευθερουδάκη. Θυμάστε και μετά το, το Σύνταγμα προ τη Φιλαγίνων, νομίζω εκεί πρέπει να ήταν που σταχειολόγησαν μαργαριτάρια που στελέμε στην Ελλάδα που πέταξαν οι πελάτες τους ε, και τα οποία ε, τα μάζεψαν και τα παρουσίασαν. Δυστυχώς δεν μπόρεσα οι διευθύνσει οι διαδικτικές διευθύνσεις που δίνουν αυτά τα site που δημοσιεύσαν αυτή την είδηση δεν καταφέρα ίσως, κάποιο λάθος κάνω δεν οδηγούν το που θα αναβαίνουν και που αποτεύεται ότι αυτοί οι υπάλληλοι έχουν αναρτήσει τις α... Ατάκε αυτέ και έτσι με κάθε επιφύλαξη, λοιπόν, στο μεταφέρω αυτέ τι πληροφορίε. Οι ατάκε είναι απλαστικέ όμως και η κεντρική ατάκα σχετίζεται αρκετά με την εκπομπή γιατί πρόφαντα το θέμα τη εκπομπή πονή το, το γνωρίζετε έτσι. Η Στράου, τα ΔΕΒΗ ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ, το οποίο ένα βιβλίο ε, φυσικά και. Ένας πελάτη. θεώρησε καλό το όλοι, να το διαβάσει από το, το βιβλίο, έτσι, και πήγε λοιπόν και ζήτησε «Θέλω το βιβλίο τάδε της Έφης Ζαρατούστρα». <laughs> Καγγελό οι υπάλληλοι και καγκελού και εμεί ε, βέβαια αλλά ε, δείχνει ε, δείχνει τι γίνεται ότι εκάστο του ε, ε, ε, που λέει ε, γιατί τι γίνεται το πέρα αυτό ο πελάτη προφανώ ήθελε να εντυπωσιάσει ε, πιστεύω πιστεύω ότι ήθελε να Κάποιο του είπε ότι ξέρει, αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι έτσι και αλλιώ φιλοσοφικό. Αυτό και πρέπει να το ε, διαβάσει. Ε, και ήθελε να δείξει, ήθελε να εντυπωσιάσει κάποιον. Αλλά ε, ξέρει, όλοι λέμε το βιβλίο και πολύ συχνά ακούγεται και εμεί εδώ λέμε: Α, το τάδε έφυγε Ζαρατούστρα, τάδε έφυγε Ζαρατούστρα. Ε, να ξέρει ο άνθρωπο, και δικά δεν έχει και πολύ σχέση με αυτά, ότι είναι βιβλίο του Νίτσα. Έτσι. Ε, γι' αυτό εγώ δεν ξέρω αν σε αυτό το αμάρτημα Να το πω έτσι να αναφέρω το λίγο χωρί του συγγραφεί και, δια... και να δημιουργώ λάθος εντυπώσεις Και δεν ξέρω αν σας έχω ε, παροτρύνει και έχετε κάνει και κάνει κανένα τέτοιο Με συγχωρείτε να μου ζητάτε διευκρινήσεις Οπότε λέω κάτι το οποίο ε, είναι δύσκολο Βέβαια. εντάξει, αυτό δικαιολογείται. πόσοι διαβάζουν Νίτσε σήμερα. και εγώ, έτσι, ε, ο υποφανόμενος δεν μπορώ να πω ότι έχω διαβάσει Νίτσε. Κάποια τα μπορεί να πω ότι έχω διαβάσει Νίτσε. Όχι. Ε, ε, ξέρω έτσι, το βιβλίο του Νίτσε. Ξέρω και τη μουσική του Ρίφερ Στράους. Όμως, αυτός που ε, ζήτησε την φόνησα του Καζαντζίδη τώρα είναι να πει κανεί. Ε, είναι αυτό που λέγαμε παλιά, δεν ξένουν αυτή η έκφραση, υπάρχει ακόμα. μην τη χρησιμοποιούσαμε σαν παιδιά. Πέρασε και δεν άγγιξε. Αυτός πέρασε, δεν ξέρω, ο οποίος έχει 12 χρόνια ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και δεν, δεν Πόσο δεν άγγιξε, δηλαδή. Αχ, τόσο αχταρμάς. δεν νομίζω ότι χρειάζεται ε, να σχολιάσω. Έτσι. Ήταν Καμιά φορά, είπαμε. Καμιά φορά συμβαίνει από τη φορά μας, Από Σα τη κάμιά φορά. Τι να κάνουμε. Είπαμε, συμβαίνουν αυτά. Και πού να ακούσετε και άλλα. Έτσι. Ε, αντίστοιχα, και βλέπουμε ότι σα είπα. Η ιδέα προήλθε, υποθέτω, υπεράστηκα με το βιβλίο de John Campbell, Αγγλίδα, κυρία της, και έχει συγκεντρώσει από βιβλιοπολία στην Αγγλία, που οι άνθρωποι διαβάζουν αρκετά περισσότερο από εμά, Εντάξει, το τι διαβάζουν αυτό το συζητάμε, αλλά με πάση περιπτώσει έχουν μεγαλύτερη σχέση με το βιβλίο, πολύ περισσότερα, πολύ μεγαλύτερα βιβλιοπολία ε, στην στην Αγγλία, εντάξει, υπάρχει μια άλλη, ε, ένα άλλο που τον ενημέρωσε σαν μη τι άλλο. Κι γίνονται αυτά και γίνονται σε τον κόσμο. Είπαμε, η κουλτούρα δυστυχώς είναι κάτι που δεν άγγιζει το, τον κόσμο η παιδεία. Ε, πέρα από τη μόρφωση, η οποία μέχρι ένα σημείο όλα τα κράτη του κόσμου φροντίζουν να είναι υποχρεωτική και τα λοιπά και εκεί πέρα όμως παιδεία, είναι κάτι καλλιέργεια, είναι κάτι προσωπικό. Ε, μπορεί να βρέχει και εσύ να ο... και ομπρέλα εκείνη την ώρα, έτσι. Όπως λέει και το άλλο, ναι. Με πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ένα άλλο Πολύ αγαπημένο ε, που μου άρεσε πάρα πολύ προσωπικά και διαβάζω, όπω ξέρετε, προσπαθώ να διαβάζω και από το πρωτότυπο στα αγγλικά τουλάχιστον που κατέχω τη γλώσσα ή με τι πεσταφράσει. Πάντα έχω ένα. Με ενδιαφέρει το όλο θέμα. Ε, λέει θέλω Mark Twain, αλλά όχι μετάφραση, το πρωτότυπο στα ελληνικά. Α, παιδιά μου, σου αρέσουνε, βλέπω και, και εδώ στα παιδιά στο chat ε, αρέσουνε πολύ αυτά. Ναι, τρίχνουμε. Mark Twain στα ελληνικά. Άρα και ξέρει ο Mark Twain ότι. Ε, διάβασε ότι έγραψε και στα ελληνικά. Ε, ε, ο, α, ο life uh, without music is no life. Τέλο πάντων, πάει να συνεχίσει ξανοφώντα αρχαία. Αααα, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ε, ελπίζω να μην υποπείτε αυτό και αυτή τη γνώμη ε, ε, να μην υποπείτε σε τέτοια α, λάθη ε, αρχαία, τα υπέροχα αρχαία του ξενοφόντα το πείω αρχαία <laughs> να πω εδώ βέβαια και την κακία μου ε, έχουμε σοβαρές αμφιβολίες κατά πόσο αυτό που διαβάζουμε στο κλινικό εκπαιδευτικό σύστημα αρχαία του ξενοφόντα είναι, είναι ακριβώ όπω τα έγραψε ο ξενοφόντας πολύ φοβάμαι ότι είναι μεταφράσεις των δικών ειδικών μας φιλολόγων από, ε, αγλικά, από κειμένα της Οξφόρδης και οι οποίοι τα έχουν μεταφράσει ε, ή τα έχουν βρει από άλλους έχουν φιβολίσει δηλαδή και την πρωτοτυπία τους και κατά πόσο τα έχουν πειράξει για να ταιριάζουν με τα είδες ξέρετε όπως όλους πως πρίζανε τα, τα μάρμαρα για να αναλευκά για να αναλευκά. κάτι αντίστοιχο που πολύ φοβάμαι γίνεται και με τα αρχαία ελληνικά ...και όλο αυτό το σύστημα με τους τόνους και τα λοιπά... ...ξαιρεθούμε πολύ καλά ότι... ...αν και, δεν το, αν και το κάνουμε καρακάρα τι περισσότερες φορές... ...ότι είναι αλεξανδρινό εφεύρημα των ελληνιστικών χρόνων... ...το οποίο δεν αποδεικνύει τίποτα άλλο... ...παρά τότε ή χανόταν η προφορά... ...και δηλαδή σημαίνει αυτό που λέμε και σήμερα... Ότι η γλώσσα προχωράει, τη γλώσσα αλλάζει... Ναι. ...τι να κάνουμε... ...έτσι είναι, Έτσι είναι αυτά πάντων. είπαμε, ανάλαφα, ανάλαφα, το άλλος, εγώ που είμαι και του φαν της ιστορίας και το διάβασα και δεν ήξερα κατά πού να κάνω. Μένει λοιπόν αυτό ο κύριος και κυρία σημασία και ρωτάει, πού έχετε βιβλία για ιστορικά φαινόμενα όπως το τρίγωνο των βερμούδων, φούλη στην ιστορία. Κάτι αντίστοιχο έχει και Τζανου Κάμπελ στο βιβλίο της Μπαίνει Πελάτες και πηγαίνει στο τμήμα με τους χάρτες και λέει «Συγνώμη, ψάχνω ένα χάρτη και δεν μπορώ να τον, να τον βρω, δεν τον έχετε». Ε, «Πείτε μου τι χάρτη θέλετε, δεν βρίσκω πουθένα το χάρτη της Ατλαντίδας». «Ναι, εντάξει, αχ, είπαμε». Είπαμε, πέρασε και δεν άγγιξαν. <laughs> <laughs> πολύ, πάρα πολύ ωραία αυτά. Ε, βέβαια, είπαμε, ε, δημιουργούνται τις παρεξηγήσεις των μπερδεύουμε, ε, τη λογοτεχνία του φανταστικού με την ιστορία, με το ιστορικό, το ιστορικό με την ιστορία είναι πολύ ευαίσθητο είδος, γιατί ε, μπορεί να δημιουργήσει πολλές φορές, και, και τέτοιου τους ευδεστήσεις δηλαδή κάποιο μερικά ιστορικά μυθιστορήματα είναι πολύ καλογραμμένα ασεύονται ιστορικά γεγονότα αλλά για να βγει το μυθιστορήμα ε, κάτι πρέπει να ε, κάπως να πειράξει την πλοκή ο συγγραφέ ε, πολλές φορές ε, όσοι δεν έχουν και τόσο καλή γνώση της ιστορικής περιόδου που διαβάζουν μπορεί να μπερδευτούν και να θεωρήσουν ότι που δια, αυτά που διαβάζει που έχει γράψει στους εγγραφές είναι η ιστορία και όχι μια αλαφρά παραλλαγή της ιστορίας. Και αυτό δημιουργεί τέτοιες, τέτοιες παρεξηγήσεις, όπως παρεξηγήσεις δημιουργούνται και με τι ταινίε. μπερδεύουν πολύ τις ταινίε με το με να το, το πω με τα βιβλία το σενάριο με τα βιβλία γίνονται διάφορα τέτοια μπαιρδέματα πολλές ταινίες βέβαια εμπνέονται από βιβλία αλλά δεν είναι πάντοτε έτσι ε, σαν τον παλάτη που ζήτησε τη λίστα του Spielberg ναι. γίνεται ένα μπαιρδέμα εδώ πέρα να ναι, ξεμπέρδεψε και, και το τίτλο τη ταινίας και το συγγραφέα και το δίνει ταινία ε, βέβαια μετά από πολλές ταινίες, αν είναι πολύ πετυχημένες, βγαίνει και το αντίστοιχο βιβλίο, έτσι υπάρχει κάποιο άλλο βιβλίο, αλλά εντάξει, είπαμε, είπαμε, συμβαίνουν, ε, συμβαίνουν και αυτά, αλλά ε, μισό λεπτό ένα ωραίο, α, βέβαια, ε, όταν μπερδεύονται τα, τα πράγματα, ε, βιβλία του Τολστογεύσκη που έχετε, ναι. Κάποιος ένα θέλει να διαβάσει Ρώσους συγγραφεί και εντάξει ξεπενακλειτώσει χρόνος. Χρόνο ανθρωποί που δηλαδή διαβάζει τώρα χώρια το Ρωστό ή χώρια το Στογεύς Βάλε και βάλει και τους δύο και τους Ρώσους και... και οι δύο και <laughs> <laughs> <laughs> γίνεται. Η δουλειά μας γίνεται όπως και... και να έχει. Πάμε όμως ε, να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα και επανερχόμαστε. Με λίγο εκκλησιαστικό όργανο. Χωάν Καμπανίγε, Τιέντον Τιμπατάγια, άλλο ένα πρώτο συνθέτη, είπαμε επομένω. Εμείς πανούς συνθέτες σήμερα με λίγε παρασπονδίε, έτσι έτσι. Για να συνεχίσουμε έτσι την εύθυμη διάθεση τώρα με τι ατάκε αυτέ που με πολλή φροντίδα συνέλεξαν οι υπάλληλοι, όπω αναφέρεται στο διαδίκτυο του παλιού ελευθερουδάκι. Λοιπόν. Ε, Προηγουμένω ε, είπαμε για τον νόμο που ήθελε το Marc Toyn στο πρωτότυπο, το ελληνικό πρωτότυπο έτσι. Ε, και ένα αντίστοιχο, ένα άλλο πελάτη ζήτησε τη θεία κομμωδία. Ξέρετε, του Δάντη τη θεία κομμωδία, αλλά σε μετάφραση στα Ιταλικά. Ναι, εντάξει, εκτό αν θεωρεί, μπορεί ο άνθρωπο να θεωρούσε ότι τα Ιταλικά τη Αναγέννηση τη εποχή του Δάντη δεν έχουν καμία σχέση με τα σύγχρονα ελληνικά Μπορεί όντω να το εννοούσε έτσι, ας, ας του δώσουμε αυτό που λέμε λογική αμφιβολία, όπω το λέμε στα δικαστήρια. Έχει μια απαλλαγή. Ε, να κλείσει και το Στέφανο 604 που έχει συνδεθεί και μας ακούει. Ελπίζουμε να σας έχουμε κρατήσει μέχρι στιγμή Ευχαριστή παρέα. Μου γενναισχεύει πολλά, έχουμε πάρα πολύ ωραία. Ε, Σέξπίρ, και αυτός είπαμε έχει ποφέρει αρκετά και στην σε όλο τον κόσμο σε τον πελάτη που μπήκε και ζήτησε θέλω τα μυθιστορήματα του Σέξπιρ όχι θέατρο ε, εντάξει μπορεί να εννοούσε τα σονέτα αλλά ναι μυθιστορήμα ο Σέξπιρς θα σε εννοούσε τον άλλο τον Νίκουλας Σέξπιρ ε, ένας άλλος πελάτης που προφανώς ε, ή ήτανε, είχε άλλο αισθητικό κριτήριο, ε, ζήτησε το εξή Ένα μικρό κόκκινο βιβλίο που είχατε πρόπερση στη βιτρίνα σας, το έχετε ακόμη. Είναι μπορεί, ήθελα, κάτι σε μικρό κόκκινο να ταιριάζει με τη βιβλιοθήκη του. Ξέρετε, το, το έχω ακούσει, έχω υπάρξει αυτή κοσμάρτη σε σε αντίστοιχο επίπεδο συζητήσεις του τύπου ε, που θα το βάλεις. Αυτό είναι πολύ μεγάλο για τη βιβλιοθήκη σου ή πιστεύω εγώ θέλω κάτι, θέλω κάτι μικρό ή θέλω κάτι δερματότητο για τη βιβλιοθήκη. Έχω ακούσει αντίστοιχα, δηλαδή, κάτι τέτοια νέα. Ναι, τα... Με κάνω πιστεύω ότι δεν είναι, δεν είναι αστεία. Απλώς σκέφτηκε κάποιος. Ε, τι ήθελα... Ε, α, ε, άλλο πολύ επιτυχημένο Που <χι> ξέρω τι εννοώ εδώ Ο φίλος μας ακούστε, λέει Θέλω ένα μυθιστόρημα Αλλά να μην είναι λογοτεχνία Τι είδους μυθιστόρημα Και να μην είναι λογοτεχνία Τι εννοώ τι να σου πω ε, Δεν ξέρω Μας διαφωτίστηκε Ένας α, φιλόλογος και, Α που είπα αυτό Ται, Ταιριά στην βιβλιοθήκη Άλλος πελάτης Θέλω να δω έχετε σε μεγεθο 23 επί 13. Έτσι. Ναι. Μάλλον. Ναι. Τελικά λένε εδώ πέρα ενώ σε Ό,τι να είναι. Μπλώς να είναι 23 επί 13 είναι ένα χωρά κάπου που ήθελε να το, να το βάλει. Είναι, είναι είπαμε, το, κρι, το κριτήριο, το κριτήριο επιλογή. Ε, είπαμε το <coughs> λέει Ένα, πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι έγινε αυτό στην αλήθεια, αλλά αν έγινε, μια και λέγαμε για Ισπανία, ε, αν έγινε, τι να πω, για κερδίζει ε, βιβλίο. Ε, κερδίζει <laughs> βιβλίο. Ναι, κερδίζει βιβλίο για βραβείο, Ίσως <laughs> λοιπόν, ρωτάει λοιπόν ο Έχετε τον Κιχώτη στα αγγλικά, εντάξει, του δίνουν μια αγγλική, μια αγγλική μετάφραση, τον Κιχώτη. Α, μάλιστα, μάλιστα, λέει Σαρβάντες. Άλλα βιβλίο όμω του Δον Κιχώτη, έχετε. Εγώ ήθελα το, θα ήθελα το 100 χρόνια μοναξιά. Ασχολεί. Δεν δε, δε σχολιάζω. Σχολιάζω, άλλο λέει. <laughs> Μερικοί αναγνώστε μπορεί να πιέζονται και από χρόνο βέβαια, έτσι. Ε, γιατί σαν τον κύριο που πήγε και είπε: Κοιτάξτε, θέλω ένα βιβλίο δράση. 210, 220 σελίδε κάπου εκεί. <laughs> ναι, γιατί <laughs> είπαμε τόσο που μπορεί να προλάβαινε να, να κάνει ο άνθρωπος. Η ιστορία, ναι, η ιστορία μας δίνει πάντοτε καλά, καλά παραδείγματα ας πούμε. Και η εκλαγήκευση πολλές φορές δημιουργεί κάποιες παραξηγήσεις, ειδικά όταν συζητάμε για λευκόματα, ξέρετε... Τα τα βιβλία που παρουσιάζουν και κυρίως από αυτά τα παιδιά παρουσιάζουν ωραία εικονοβουλωσμένα ιστορικά γεγονότα ή ανακαλύψη, υφευρέσεις, οτιδήποτε. Ε, ακούστε κάποια που, που θα ήταν ωραία πελάτης που ζητούσε φωτογραφικό λεύκομα από τα, με τα παιδικά χρόνια του Λόρδου Μπάιρον. Ναι. Και τα, τα παιδικά χρόνια και όλες, έτσι, έτσι. για να είμαστε σίγουροι. Μετά ε, Ζήτησε, ε, αυτός είναι σημαντικό κοινωνία με τον λόγο που ζήτησε, θα ήθελα να λεύκομαι φωτο, φωτογραφίες με ναήτες υπότις, με, με τους Ναϊτε υπότες. Ε, Του το ξηγεί πάνω, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, γιατί δεν είχε εφευρεθεί φωτογραφία το 13ο αιώνα. Μα καλά είστε, είστε σίγουρος... Ναι, εντάξει, είπα μια στοιχειότητα γνώση τη ιστορία και το... Το αγαπημένο μου, ίσως από αυτά με τα λευκόματα, πελάτης θέλω, θέλω λευκόμα με νεράιδες. Ε, ξέρετε, έχουν κολοφοριστεί κάπου, θα τα έχετε δει, πολλά δουλειά με ωραίε ζωγραφία σε πονεράιδες κλπ. Ε, του δίνουν λοιπόν από αυτά τα ωραία εικονογραφημένα βιβλία και λέει το ξεβλίσμα, λέει, αυτά δεν είναι, είναι ζωγραφιές, δεν είναι φωτογραφίες. Ε, ναι, του λέει, δεν υπάρχει φωτογραφικό λευκόμα με νεράιδες. Δεν έχετε δηλαδή φωτογραφικό λεύμα με νεράιδες. Όχι. Του λέει παράλληλα, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, γιατί δεν υπάρχουν νεράιδες στις φωτογραφίες μου. Του λέει, συγγνώμη, αυτή είναι η δική σας άποψη ότι δεν υπάρχουν νεράιδες. Μπαράση πριν. Αυτό ήταν το αγαπημένο να το πω έτσι από αυτά. Και πάμε στο επόμενο που δω να σας πω και λέω ένα που έχω εδώ πέρα. Μπαίνει ο πελάτη και νομίζω θα πρέπει να το έχω πει πρώτο Καλημέρα, έχετε βιβλία στο βιβλιοκουλείο, έτσι mm. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο κομμάτι και επανερχόμαστε Υκούσαμε Φρανσίσκο Ταρέγκα και λίγο κιθάρα είπαμε χρει... <coughs> χρειάζεται ε, και εδώ πέρα βλέπω στο, στο τσάτ <laughs> ε, νομίζω ότι αρέσαν αυτά ενώ είπαμε ότι θα έχετε διαβάσει μέχρι τώρα αλλά εντάξει δεν πειράζει θα βάλω και τους απαραίτητους συνδέσμους μετά θα ανεβάσουμε την οικογράφηση τη χομπής ξέρετε εκεί που βάζω τους συνδέσμους τώρα συγγνώμη Κάτι έχει αλλάξει εδώ σε αυτά, έχουν αλλάξει κανόνες. Ε, θα δούμε. Είπαμε, θα μου συγχωρήστε, μια τελευταία εκπομπή άλλα και βλέπουμε από εκεί και πέρα πώς θα, πώς θα τα πάμε. Ε, ε, να, για όσους τώρα συνδέθηκαν και μας ακούν. να πούμε ότι ασχολούμαστε σε αυτή τη φάση τη εκπομπής, την οποία και θα... Ολοκληρώσουμε με αστείες ατάκες οι οποίες έχουν υποθεί από πελάτες σε βιβλιοπολία. Και δείχνουν, δεν ξέρω, τα συμπέρασματα μάλλον... Θα κάνω όπω η Harper στο, στο βιβλίο της, στο, σκοτώνω το σκοτώνω, τα κοτσίφια, το Κιλε Μόκεντζέι. Τα συμπέρασματα θα τα βλέσω σας τι σημαίνει. Λοιπόν... Ε, τι έλεγα... Α, μάλιστα... Ε, ναι. έχουμε λοιπόν. Ε, ποιο να σα πω είναι πολλά. Λοιπόν, α ε, αρχίσουμε. Πείτε μου, λέει, ποιο είναι καλύτερος καλύτερο συγγραφέα, Ο Ντοστοχεύσκη ή ο Σέρλοκ Μάλλον εννοούσε τον Άρθρο Κόναντ αλλά το Σέρλο Κόλμουντ, ξέρετε, τον μπερδεύουν πολύ. Έχει ε, πολλού κόσμου αδυνατεί δεν καταλάβει ότι ο Σέρλο ήταν ε, φανταστικό ήρωα, δεν υπήρχε. Ε, νομίζω ότι ήταν κάποιο, πραγματικά κάποιο ιστορικό, να το πω έτσι, η detective και λίγοι έχουν ακούσει και μάλιστα επειδή πολλές φορές το λέμε ποιητικά ότι ο Σερ Άρθρο Κονοντόιλ ήταν ο πατέρας του Σερ Λοκχόλμς έχω ακούσει και αυτό μάλλον το έχω ακούσει διαβάσει και αυτό κάπου όχι παλαιότερα ότι κάποιος νόμιζε στα αλήθεια ότι ο Άρθορ Κονοντόιλ ήταν πατέρας του Σερ Λοκχόλμς ο οποίος μετάλλαγε το επώνυμό του κάτι τέτοιο Μιλάμε, ναι, θεωρούν ότι είναι πραγματικός ε, πρα, δεν πραγματικό πρόσωπο, ο Σherlock Τέλο πάντων, δεν ε, έχει σημασία. Να καλησπέρισω εδώ πέρα και τη Σίλια, τη γνωστή και εκμενή παραγωγή του Ready Music Heaven, με τι μουσικέ της, με το μουσικό ονειροδρόμιο και όχι μόνο το μουσικό ονειροδρόμιο με, με, με την άλλη εκπομπή. την είπαμε, την άλλη εκπομπή την ξεχνάω. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Εν πάση περιπτώσει, ε, την να ακούω όμω. Ήρθε ένα άλλο πελάτη του ε, ε, Μάλιστα. Ε, μπαίνει μέσα. Και κοιτάζει και ρωτάει. Ε, Ανταλλακτικά ζηλέτ. Μαχτρία που έχετε. Ναι. Ε, είναι σαν το γνωστό ανέκδοτο. Έτσι, υπάρχει και ανέκδοτο που καταλήγει, δεν μου εντάξει, το αντίστοιχο θα καταλήγει, μα πιο είπε ότι οι αναγνώστες δεν ξυλίζονται, α πούμε, έτσι. Ε, μερικές φορές ακόμα και πιο διάσημοι συγγραφείς πέφτουν θύματα παρεξηγήσεων. Πάει κάποιος και ζητάει, που είναι τα βιβλιά του Παόλο Κορέλκο, ε, εντάξει. Ε, αυτό έξω ο αυτό ρώτησα το τι να κάνουμε τώρα. Σήμας έχει να συννοήσει. Τώρα τι θα αποκομίσει αυτό από αυτά τα βιβλία, τι θέλει να πει. Εδώ που τα λέμε, τα βιβλία του Κοέλιο, ναι, ταιριάζουνε γάνε σε κάτι αυτοί τους και ας κακό. κακός. Ε, εντάξει, τα πρώτα του κάτι μπορούσαν να σου πούνε. Από εκεί και πέρα το ξεχύλωσε το θέμα και να με συγχωρείτε η φαν του διάσημου συγγραφέα, εντάξει, προφανώς είστε περι, περισσότεροι ίσως είμαι ε, μειοψηφία, αλλά αλλά, αλλά, αλλά προσωπικά είπαμε, θεωρώ το ξεχύλωσα από ένα σημείο και μετά ε, περιπτώσει Λοιπόν ε, Για να πάμε και ένα άλλο ε, Α, μάλιστα ε, ένας ε, αναγνώστης, τι να το πω, αναγνώστης με, με αμφιβολίες, θέλω να ξενογνώσω βιβλίο, με τι θέμα ρωτάει ευγενικά ο πολιτή, Α, δεν ξέρω το θέμα. Ε, τίτλο, ξέρετε, ναι βεβαίως, «Τα Βαλκάνια από το 1453 σήμερα». Πραγματικά δύσκολο ρε παιδί μου, τι θέμα να έχει αυτό το βιβλίο τώρα, τώρα κάνει, να το σήμερα, τι να έχει μια ιστορία αγάπη να είναι, ξέρω, να καταλάβω, είναι δύσκολο στεί, είναι δύσκολο να καταλάβεις το, το θέμα, ναι, ναι, ναι, βέβαια. ναι βέβαια, σαν το... Α. Σαν το άλλο που... που ναι, το έχω, το έχω πατήσει και εγώ. Γιατί φοιτητής τώρα διάβαζα εντάξει, ένα ε, ιστορικό. Να το πω καθαρό ιστορικό έτσι, όχι ιστορικό. Μια, τώρα, λέω, συζήτωσα εκεί σε μια παρέα. Ε, τώρα, τι διαβάζεις ιστορικά. Α, μου λένε, τι αυτό είναι ενδιαφέρεται. Τι λέω τώρα, ας πούμε, διαβάζω ένα, για τη μάχη του Βατερλώ. Ναι, είναι, είναι για πόλεμο. Ε, Ξέρω εγώ Μάχη Μάχη χωρίς που Δεν ξέρω ναι από αυτά τα Τεσσέρωτες Μετά το να το σκέφτεσαι γελάς βέβαια έτσι. Αλλά με πάση περιπτώσει ε, Πα τον άλλο που Ναι ρωτάει ε, Πα τον άλλο που είπαμε Θέλω μυθιστούμε απο, Αλλά να μην είναι λογοτεχνία έτσι. Αυτό Ναι ε, Το α, τον άλλον που ζητούσε. Θέλω το κλασικό έργο To be or not to be. Ξέρετε αυτό το, το παλιό. Ναι. Ντάξει. Κλασικό έτσι. Ε... Μετά. Ε... Α, ένα που δεν έχει ακριβώ. Ναι. Σλίπτο που λέμε. Δεν είναι ακριβώς μπορεί να το φύγει βιβλία τα που έχετε εντάξει μεταφρασμένα τα ήθελα να πει καμία φορά έτσι ε, βέβαια πιο τραγικός και είναι πολύ πιο τραγικός αυτός που ζήτησε θέλω τα πάντα του Μύρου εκτός από την Ιλιάδα και την Ολύσσο που το έχω δεν ξέρω παιδιά δεν ξέρω αν εσεί ξέρετε κάτι Λίμαμαι που πειράζαμε, πειράζαμε ένα φίλο παλιά, παλιά στο ίντερνετ και τον πειράζαμε και του λέει, του λέει κάποιος σε, σε, σε, σε τόσο γέρο που έχει στην Ιλιάδα με δύο αφιέρωση του συγγραφέα ε, ήταν από τα, από τα καλύτερα βιβλιοφιλικά πειράγματα που έχω, που έχω ακούσει». Για να δούμε τι άλλο έχουν εδώ. α το πε... <κοί> πελάτης. Α, βέβαια. Θα ήθελα χάρτες, αλλά ταξιδιωτικούς. Όχι από τους άλλους. Ξέρω τι χάρτες, είναι, αν υπάρχουν και άλλοι χάρτες. Από τους άλλους, εντάξει, όχι χάρτες ε, ε, ναυτικούς. Ήθελα, ε, εντάξει, και κάτι μπορώ να να, ίσως, ίσως, μπορεί, μπορεί. Τέλος πάνω, πάμε όμως εμείς να κουσουμε αλλο ένα κομμάτι και πανηροχούμαστε. και το οποίο σας, ε, το συνθέτει και το κομμάτι αυτό προτρέπω να το αναζητήσετε και μετά στο διαδίκτυο, Είναι το κομμάτι, ε, αυτό το κομμάτι έχει και μια pop εκδοχή ε, που στα σπανικά ε, κυκλοφορεί με τον τίτλο Rarangos con tu amor ε, και είναι πώς θα το πω θα ρίξω, από τα top τραγούδια και ο συνθέτης είναι ένα από τους καλύτερους ε, συνθέτες ε, πραγματικά από τις, ε, πιο γνωστές τις πιο καλές ε, μελωδίες που έχουμε που έχουμε ακούσει ε, θα σας προτεραιώσει λοιπόν να το πεισάξετε να το ε, πραγματικά είναι που με συγκίνησε και ε, πάση περιπτώσει ε, μου αρέσει πάρα πολύ ε, και ελπίζω να σας άρεσε και, και σας Λοιπόν, δεν σου πάνε το ελαφρύνουμε λίγο, ήταν λίγο. Το, ε, συζητήσαμε για ε, βιβλία, ε, λίγο περισσότερο ακούσα μουσική σήμερα. Επιστεύω κάποια πράγματα, αρκετά είπαμε και βιβλία. Παρουσίασα το τελευταίο που τελείωσα, ε, εκμεταλλευόμενος τις ώρες το αεροπλάνο, το Σκοτώντα Κοτσίφ και της Χαρπρελή. Είπα τι απόψει μου, γράψτε μου και τι δικέ σα αν το έχετε... Ε, Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να κρατεθώ. Είπαμε, καθαρά Δευτέρα από αύριο και είναι ευκαιρία να μην φάμε ούτε ένα νηστήσιμο μια και είμαστε στα γραφήματα ναι. Ούτε ένα νηστήσιμο έτσι κι εγώ θα νηστέψω από το νηστίσιμο της Σαρακοστή, από ό,τι φαίνεται. <laughs> πολύ ωραία μπράβο τα, στα παιδιά στο chat που μας δίνουν ε, μας κρατάνε συντροφιά ε, μια μεγάλη παρέα μια πολύ όμορφη παρέα είναι το ραδιοφωνό μας εδώ πέρα σας προτρέπω όλους όσους μας ακούτε και σαν επισκέπτες να έρθετε ας γίνετε μέλη δεν, ε, καλά δεν αποκλείουμε μια καλησπέρα, μια σου εδώ στο chat ε, καλή παρέα πιστεύω ότι αξίζει το κόπο να τελειώσω με κανένα δυο έτσι ε, ωραία πριν την αποφώνηση από αυτά τα τις ατάκες της των πελατών λοιπόν ε, α, εντάξει από αποπροσαντολισμένος προφωνός παλάτης που πάει και ρωτάει το σύνολο με το που είναι κάτω ή πάνω δεν έχω δει πολλά υπόγειο να είναι πάνω αλλά τέλος πάντων εντάξει ένας αποπροσαντολισμένος έτσι ε, α και ο άλλος πελάτης θέλουν ένα βιβλίο αλλά όχι λογοτεχνία να είναι bestseller. ναι προφανώς αυτός να έχει υποφέρει πολύ από τους φιλολόγους του στο βιβλίο τη λογοτεχνία πρωτείνει και έτσι να προς κάτι ευανάγνωστο έτσι δεν είναι Τέλος πάντων, του σύνδεσμος για αυτά θα τους βάλω μετά στο φόρουμ του σταθμού, όπως και τη λίστα των τραγουδιών. έτσι και ό,τι άλλο θέλετε, μπορείτε ελεύθερα να με ρωτήσετε εδώ πέρα με μήνυμα στο forum του σταθμού. Εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μα εκπομπή του, η σημενό να ευχηθώ καλή καθαρά Δευτέρα αύριο. Ελπίζω σήμερα γενικά αυτό το αυτό το, το κύρικο να διασκεδάσατε να δείτε από Κριάτικα εν πάση περιπτώσει να είχατε μια, ένα ευχάριστο και να έχετε και αύριο μια ευχάριστη καθαρά δευτέρα, Είναι και λίγο βροχερή τι να κάνουμε ή να έχετε μια καλή εβδομάδα που θα ακολουθήσει. Η παραγωγή του Radio Music Heaven θα είναι εδώ πέρα για να σας, σας κρατάνε συντροφιά με τις μουσικές τους και όχι μόνο. Επιλογέ ε, από εμένα. Να σα καληνικτήσω. Καλό βράδυ. Θα κλείσουμε με ένα τελευταίο τρογοδέκτη. Μια σπουδαία Ισπανίδα καλλιτέχνη. Τη Μονσουάρα Καμπαγιέ. Φανταζόμουν ότι την έχει ακούσει. Και θα ερμηνεύσει Κάρμεν. Μην είπαμε πάλι να μου συγχωρήσετε αυτή την παρασπονδία. Χαμπανέρα λοιπόν με τη Μονσουάρα Καμπαγιέ από την Κάρμεν. Εδώ ολοκληρώνεται το εξλήπη. Καλό σα βράδυ. Καλή εβδομάδα.